Αποστόλη. Γεια σας και σένα. Καλή σεζόν. Ο Γιάννης από τα βουνά της Πίντο. Λοιπόν, μια μαντινάδα για τον Θεοδωράκη, για σένα, για όλους τους αμετανόητους επαναστάτες κομμουνιστές. Ναι. Ναι. Λοιπόν, άκουμε προσεκτικά. Ο αντριωμένος, αν αστεχίσει μια φορά, παλιά αντριωμένος θα είναι. Μισή μαντινάδα, Πολύ αλλά νόημα. καλή. Πολύ νόημα. <χει> Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να. να το ξαναπώ πάλι. Το όχι, δεν το κατάλαβα. Μην μη γεμίσουμε νοήματα, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Κάτσε, Απόστολε, κάτσε, φίλε μου, απόστορε. Να, να το πω ξανά. Ναι, ναι. Τον με τον κλέσκα, αν αστοχήσει μια φορά. Κι αν πάλι αντριωμένο μου. και το Έτσι και δεν το Καλό, έλα, Λοιπόν, λύσεω μια απορία, παρακαλώ. Εσύ τα ρίξω όλα Δεν θέλω να ρωτήσω κάτι. Ακούω και το Θήμιο. Για μου, τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη Εμεί. Ναι, μου κάνει εντύπωση από Έχουμε τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση, εντάξει. Και στις γιατί. Επέκταση, θήμιος... Κάτε Κάτε επέκταση. επέκταση, Γιατί λέει ο Πού να τι πάω. Δεν ξέρω, δεν τι καθόλου στο κάδρο, αυτέ δεν πεδί μου. Εσεί το έχετε κάνει τον πόλη Εγώ να τι έγινε. Είμαι τώρα εδώ και μια μισή μέρα, αναρόλο από τον κορονοϊό, βγήκα θετικό. Ναι. Και εξαίρετε, έπεσε ο πυρετό μια μισή μέρα ήταν. Και είπα εγώ το ερώτημα, να σου πω με αλήθεια, όταν είχα τον πυρετό, μου δεν έκανα καλά και έπρεπε να το κάνω. Αλλά τελικά, να ορίστε. Κολλά και το περνάς στο πόδι. Οι άλλοι πεθαίνουν, είναι ηθοποιοί. Ναι, γεια. Γεια. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι η κυβέρνηση δεν ξέρω αν άλλαξε την Ελλάδα. Τα φώτα πάντως θα στα άλλαξε. Ναι, και με αύξηση 50% πλέον. Λοιπόν, ναι. Γιατί στα άλλαξε αλλά θα τα πληρώσει καλά στα φώτα 50% πάνω. Λοιπόν, ευχαριστώ, γεια. Αυτό ήταν το εξαιρετικό. Να είστε καλά. Όχι εξαιρετικό, είπα εγώ ότι ήταν εξαιρετικό. Από, από ψεψευπλάδα ήταν. Ναι, χαζό, όχι εντάξει, μούφα, ν Ο θάνατος Άνατος είναι οι κάρικες που χτυπιούνται στους μαύρους τύπους και στα κεραμίδια Ο θάνατος σε φέρνει πιο κοντά ε, στο Θεό Και γαναρδιά εγώ τώρα γιατί οι αντιεμβολιαστές αφού είναι Χριστιανοί δεν κάνουν εμβόλιο να πάνε πιο κοντά Θα πάνε πιο κοντά χωρίς να το ξέρουν τελικά Πως Χωρίς το εμβόλιο πιο κοντά στο Θεό θα έρθουν, πίστεψέ με θα του στείλει η κυβέρνηση Όχι, με το θάνατο που είπατε Α, είναι μεγάλη Ναι, μα ε, Εντάξει, οκ, okay. έλα, έλα, έλα. Όταν φώναζε ο Δήμαρχος Μαντουδίου Ότι φωτιά το ο Βοϊκό θα έρθει στο Αιγαίο Είχαν όλοι ξεφτύλες κλείσει τα αυτιά τους Και μας κάψανε ναι. Μας κάψανε στην κεριολεξία Γενικώ ήταν μέσα στα σχέδια αυτό Τι, τι πρόβλημα έχει Οι αλήτε, οι αλύτες Α τολμήσει να περάσει από τη γέφυρα να έρθει η βόρεια έδεια που καίκαμε, καίκαμε ζωντανή. Καίκαμε. Εμένα τα λεσμορία πνεύει ψώ Μιλάω για βασιλικά, μιλάω για ψαροπούλη. Ψερ, Ψερ. Δεν υπάρχει τίποτα, Αποστόλη, δεν υπάρχει τίποτα. Μα κάψανε. Έχω ρε φίλε, μου είσαι μια ιδέα τώρα στη Σόλωνος, σημείτε, μούσε, μία δία, να ταξιντήσουμε εδώ στι όλων των σημείων και μια φανταστική ιδέα να σου Ε, βέβαια. Λοιπόν, πρόεδρο δημοκρατία στο Λιγνάδι Ωραίο. και φιλιππίδι πρόεδρο, πρόεδρο βουλή και υπουργό δικαιοσύνη εσένα. Να μην είναι Λιγνάδι υπουργό παιδεία, φιλιππίδι υπουργό προστασία του πολίτη. Εμένα με ενδιαφέρει να μα πάνε στον μπούστο κάθε μέρα και α είναι όποιο θέλει από το στρίς. Α, ωραία, το δέχομαι. Εντάξει, ναι. ναι. καλέ εκπομπέ, φυλάκια στα κολομέρια. Φίλε, yeah. Μακάρι, μακάρι. Α το στόμα σου και του κολομεριού το αυτή. Γιατί δεν προστατεύει κανεί τον Πρωθυπουργό, ρε ση Αποστολή. Γιατί δεν τον προστατεύει κανεί. Από τι απ' όλα μπορείς. Μαλκίες που λέει, απ' τις μαλκίες που κάνει. Περίμενε ρε παιδί μου, περίμενε. Βγήκε και έδωσε εκεί τα μεγαμπάιτια τα παιδιά. Δεν του είπε κανείς ότι μας είχαν δώσει δωρεάν wifi ότος αμαράς τότε. Εγώ σήμερα μπορώ να του υποσχεθώ ότι θα έχουμε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 παρόλο το μητσοτάκι γαμιάς που κυκλοφορεί τον βλέπει για άνθρωπο που έχει σχέση με το σεξ Σωστό, πέρα από το χάσταγκ όχι Αλλά ένας κοντινός, τόση μαλακές γύρω του Δεν είναι τυχαία μαλακές Και το έχουν εξασκήσει το σπορ σε μια τσόντα. <laughs> δεν ξέρουν πόσο καίει okay, η τσόντα άμα την κατεβάζει. Γιατί θα κατεβάσει <laughs> τη μία που θε να δει 5 λεπτά, θα κατεβεί ολόκληρη. Σου κάψα με καμπάιτ. Δεν είναι σαν τον Netflix <laughs> που θα δει όλη την ταινία. Στην τσόντα θες να δει 5 λεπτά από διάφορε. Εγώ ξέρω, δεν είναι... Εγώ δεν <laughs> ξέρω, θέλει, αλλά με έχουν ενημερώσει κάτι φίλοι από το χωριό. Δεν ξέρω, έτσι λένε. Α, έτσι λένε. Στην τσόντα θέλει <laughs> ποικιλία. Θέλει ποικιλία, φίλε, θέλει ποικιλία. Θέλει ποικιλία. Δεν μπορεί να βλέπει μόνο να πούμε πλακό αυτά. <laughs> έτσι, γιατί Θυμάσαι, μα τα είχε πει ο, ο Μητροπολίτη, το θυμάσαι. Τι για τη μαλακία. Δεν το θυμάσαι, μου Δεν το είχε... θυμάμαι, αλλά του εμπιστεύομαι γιατί αυτοί ξέρουν. Είχε... Ναι, είχε πει τότε, σε είχα πάρει και τότε τηλέφωνο. Είχε πει ότι από την παράχρηση του ανθρωπίνου σώματο αυξήθηκε ο καρκίνο του σώματο κατά 80%. Α, ναι, ε, ναι, ναι. ναι. Ε, εντάξει, ξέρουν οι παπάδες Ξέρουν, ξέρουν, ξέρουν. Δεν μα έχουν στείλει ένα βίντεο όμω να δούμε. Δεν μα έχουν στείλει να μα πούνε ότι αυτό εδώ απαγορεύεται. Ότι η αεροδιολυχία κάνει κακό στην υγεία. έτσι Η αεροδιολυχία δεν κάνει κακό στην υγεία. Κάντε το. Όχι, έτσι. όχι, όχι, κάνει. κάνει. Ένα... Όχι, μισό λεπτάκι. Βέσκε το Μάικλ Ντάγκλα και αυτό κάνει κακό.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 Γεια σα και καρά σα από την όμορφη χωριστή δράμα. Τα φιλιά μου στη χωριστή τη δράμα. Την αγάπη μου την κούκλα μου θα πει. Όπω στη Θεσσαλονίκη. Άι, Μωρή, λέει ότι θε. Λειτουργεί το μετρό τη Θεσσαλονίκη. Σε ένα μήνα δωρεάν θα πηγαίνουμε. Ναι, πάνω στι γραμμέ φαντάζομαι. Μόλι. Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Ε, πάνω στι γραμμέ, πάνω στα αρχαία όπου δεν, υπά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θέλω να πω συγχαρητήρια στα παιδιά τα, από τα, τα, τα προσωπικά λιπάρματα καβάλα. Γιατί οι δουλειέ μα έχουν. Δεν θέλουν ο εύποδο. vamos tornar isso em divulgação de verdade na câmara temos aqui a feira temos muitos programas tantos tipos de certo o panacioti do prédio que é um pedid poli que Hola capullita, ¿qué tal? Hijo de la gran Ah, me has asustado, dime que tejases con tus lucias to caloquery. Ochi, ahora papel fantacúse gera. Cuando llevas 100 horas encerrada. Has estado encadenada. De morir. Γι' αυτό θα σε παίρνω συνέχεια. Ρε, σε πω, τι το να πούμε. Τι 50 GB, 50 GB, ούτε Α επειδή μου τα πού... πριν τα έχω καταγγείλει τώρα. Τι, να, δεν έχει να χαρίσει. Να σου πω κάτι. Αν το 5G, ξέρεις, RNA το 5G, άλλα, 3G. Α, Oh, εμένα είναι του κουλό κοχώνες ε, τι? είσαι μεγάλο κοχώνες Α, δεν είμαι αστός δεν είμαι πόλτσεβίκος είμαι με την πλέψη ελευθερίας ζωή ζούμε πρωθυπουργό για να σε δούμε αχ μακάρι κάνε κι αυτό δώσε μας κι αυτό Αποστολή. Παρακαλώ Τι κάνεις Δεν μπορώ να πω, τι θες Θέλω να σε ενημερώσω για κάτι Θέλω να σημειώσει το ημερολογιό σου μια ημερομηνία θα ώρα. Ναι. θα σου πω αμέσω, ώρα και μέρος Είναι 20 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα Στο Υπουργείο Παιδείας Τι έχουμε Αν το διαβάζω, ανακοίνωση. Πανηγύρια, Πανηγύρια για το Α. νέο σύστημα, τέλεια το μου, με τα μάτια σου Αυτά, τα μάτια σου, αυτά τα μάτια σου. Άκου, άκου, άκου. Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία των Αθηνών, μαζί με το Πανελληνίο Κίνημα Μαμά, Μπαμπά και Παιδιά, το οποίο έχει στόχο την ανάδειξη, την υπεράσπιση και την πρόθεση των αξιών και των ιδανικών τη Ελληνορθόδοξη Οικογένεια. Να συνεχίσω. Η πετρία, η πετρία ετοιμάζεται. Για πέσει. Να, να συνεχίσω. Mm. Περίμενε η οικογένεια. Με αφορμή την επιβολή από το Υπουργείο Παιδεία του Μαθήματο τη Ολοκληρωμένη ή Συμπεριληπτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στα σχολεία από την Υπηριακή Ηλικία, καλεί όλου του γονεί εκπαιδευτικού και Σωστό. Γιατί είναι καλύτερο αυτά τα παιδιά να τα μαθαίνουν από το σπίτι. Γιατί όπω ξέρουμε υπάρχει μεγάλη σεξουαλική υγεία στα σπίτια. <laughs> να μάθει ότι ο παπά μπορεί να ρίχνει καμιά χαστούκα στη μάνα, δεν τρέχει τίποτα. Τον κρίνω. Τον το κρίνω επίση. Ναι, δεν κρίνω. Δε δε δεν κρίνω. Εγώ δεν κρίνω. Εντάξει, είμαι ο Σε παρακαλώ. <laughs> λοιπόν, αυτά ήθελα να σε ενημερώσω. Μην κλείσει τίποτα εκείνη τη μέρα, εντάξει. Θα το ελεύθερο, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Φέρετε της εσπέρας. Όχι για σένα ρε μαλα*** καλλιδασκαλίτσα. Άκουσα πω με ανέφερε προχτές. Θα αρχίσω να σε βρίζω σ' κρατή που έχει τη γουρούνα. Δεν ξέρω το όνομα του ανθρώπου. Θα αρχίσω να σε βρίζω. Αυτό. Εγώ δηλαδή που κατούρισα στο πηγάδι. Ε Ναι, γι' αυρκαθήγη και καλά λόγια σου λέω και σου λέω ότι σε αγαπάω και σου λέω ότι θα σου καθόμουν να δω Δεν με αυτά, με νοιάζει ένα απλό καλησπέρα. Ε, ναι, καλησπέρα. <laughs> να σου πω φιλαράκι μετά από ένα υπέροχο τετραήμερο-πενταήμερο πάνω στα ελληνικά βουνά παρακολουθώντας το ράλι των θεών. Ω, τροφάρα, Το πράγμα που κάνε κοιτά στην Αθήνα, να πάω το φιλαράκι μου, να του πω ότι πέρα υπέροχα και τι αγαπάω και δεν θα σου πω να <σίλω> μα... πάρει σήμερα γιατί μου ξέρεις, Είμαι καλό παιδί και ευχαριστητή μέσω. <σίλω> Πώ γίνεται να μην μου είπε οι μαρχίε, δεν, δεν, δεν περνά το μυαλό μου αυτό. <σίλω> Αγάπη μου έχει ερευνή στο μυαλό. Μου. Δεν με έχει φορσει τίποτα, έχω ξέρεις, είμαι σε κατάσταση ρημάνα, είμαι κομπλέ. <σίλω> <σίλω> Ωστόσο, υπέσα τον μονόδρο σημαντική για σένα. Τέλο πάντων, με εκλήσει καθημερινά. <σίλω> ε, φυλαράκι και θα συνεχίσω να το ξέρει. Ο άλλο αν και εργάτης, ψηφίζει 30 χρόνια νέα δημοκρατία! 30 χρόνια νέα δημοκρατία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 Θα μου λύσεις μια απορία. Να σου λύσω. Εμείς οι οδηγοί ταξίδες πρέπει να κάνουμε rapid test μια φορά την εβδομάδα γιατί έρχομαι σε επαφή με κόσμο. Ισχύει. Τα μπουρδέλα που τα καρύψει. Ναι. Γιατί δεν κάνουμε rapid test για να πάρει εκεί πέρα. Πάνε μόνο εμβολιασμένοι. Αυτό που έχεις δει τα μπουρδέλα τι γίνεται ακριβώς, να το δεις λίγο. Τι έχει πάρει μέτρα από 10 λεπτά και έφυγε. Ξεκπέρα. Καλά γιατί μισό λεπτάκι. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς που είναι επίση μπουρδέλα. Εκεί γιατί δεν κολλάει. Ακριβώ. Αν χρυστό στο 1,30 δεν κολλά. Σ Άρα το Σάββατο ε, το βράδυ που βγήγα έξω από τα αφήια δουλειά γίνεται της μουγλής το πανηγύρι στα παράκια. Έτσι. όλοι ο ένας πάνω στον άλλο Ναι δεν κολλάνε αυτά Αυτό άμα, είναι. άμα είναι. κρατάνε τα μέτρα δεν κολλάνε άμα ήταν καθιστή δεν κολλάνε και πάνω στον άλλο να είναι Γενικώ, πάει πολύ καλά, πάει το καλά το, <σσ>, το θέμα πάει πολύ καλά 14.000 νεκροί στη βάδια του Μητσοτάκη πολύ καλά πάει ακριβώ.